Οι αγορέ θα κάνουν τη δουλειά του. Θέλουν να κερδίζουν. Αυτό είναι ο στόχο του, γι' αυτό είναι φτιαγμένε. Εμεί όμω πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τι αγορέ. Δεν θα τι αγνοήσουμε, αλλά θα του δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Μπράβο! Μπράβο. Που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμεί θα βαράμε τον ταούλι και αυτέ θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτή το ζουρνά για να χορεύουμε εμεί, καθώ σε όποιο σκοπό αυτέ θέλουν. Ε, λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς τα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Ποιος θα το πληρώσει, θα το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. φορολογούμενος δηλαδή, κύριε. και Βαχελά, ο, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια ή με τη Μέρκελ για τα μνημόνια Νταούλια ήταν αυτά που ακούσατε και ζουρνάδες στο ενδιάμεσο ο πρωθυπουργός μας μετά από πέντε μήνες διαπραγμάτευσης ε, θυμηθήκαμε κάποιες καλές στιγμές των πέντε μηνών έχουμε και τη χθεσινή καλή στιγμή όταν ανακοινώνει τι ακριβώς έγινε Πώ τελείωσαν αυτοί οι πέντε μήνε, αλλά θα το ακούσουμε στην πορεία. Έχουμε βγάλει και συνθήματα πολλά. Τα διαδίδουμε από εδώ και από εκεί, από την κοινωνική δικτύωση. Ένα από αυτά και σα καλούμε να το φωνάξετε όπου και αν είστε. Εμπρό, λαέ, μην φοβηθεί. Ήρθε η ώρα των 8 των δι. Γιατί είναι 8 μέχρι στιγμή. Μπορούν να γίνουν και έντεκα ή 10 ή 9 αλλά και 8 να μείνουν Είναι μια χαρά βεβαίω. Σύμφωνα με την λαϊκή εντολή που δόθηκε στι 25 Ιανουαρίου, 0 ήταν τα δι που. Ήθελε ο λαός τελικά κλείνει στο 8 από ό,τι φαίνεται γιατί κανείς δεν ξέρει μέχρι μεθαύριο τι θα γίνει. Ένα άλλο σύνθημα που λανσάρουμε και σας ζητούμε να το φωνάξετε όπου και αν βρίσκεστε είναι το ούτε Βενιζέλος ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν νημόνιο σαν τη Αριστεράς. Διότι ε, η Αριστερά έχει και κάτι ηθικά θέματα τα οποία από χτες τσαλαπατώνται ε, συνεχώς. Και βεβαίω το πρώτη φορά... Πρώτη συμφορά αριστερά, το φορά μένει, βάζουμε το σύν, φεύγει το νυ, μένει το μυ, όλο μαζί πρώτη συμφορά αριστερά. Αυτή που σκέφτομαι περισσότερο και την είδα χθε κατάκοπη μετά τις δηλώσει με στη Μαύρη Νύχτα ήταν η Έρμη Μέρκελ, η οποία έδωσε μια μάχη να πει τον Αλέξη, αλλά μετά πίστος ο Αλέξης, όχι, θα μας βάλετε 8 δις, την κατάφερε, την έπεισε και έτσι δέχτηκε μια ιστορική ήταν η Αγγέλα Μέρκελ. Θέλω να πω, δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμπο στο χτέμι. Και ή η, η Ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική και θα ε, κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης εισεγώντας ω δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μα βυθίζει στο χάο και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγαλύτερη ιστορική ιστορική. Είχα, νίξαμε Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί ε, μια μεγαλύτητα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμός, κάνει ό,τι θέλει. Τέτοια ήττα είχε να δεχτεί η Μέρκελ. Τα παρακολουθούμε, τα βλέπαμε, τα βλέπουμε, αν περάσει βεβαίω όλο αυτό από τη Βουλή, γιατί βλέπω βουλευτές βγαίνουν στα παράθυρα ένας-ένας και διαβάζουν κάτι δηλώσεις. Πάντως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, περάσει ή δεν περάσει, είδαμε τελικά τι σημαίνει διαπραγμάτευση πέντε μήνες και είδαμε και πού κατέληξε και τι προτάσεις κάνει η αριστερή κυβέρνηση, φιλολαϊκές προτάσεις, αξίως 8 οχτώδης, Ούτε καν δέκα. Υπερήφανοι νιώθουμε, αισιόδοξοι νιώθουμε, κυρίω και αξιοπρεπεί. Έχουμε πάρει μια τεράστια ανάσα και απέδωσαν τελικά και αυτέ οι συγκεντρώσει που κατέβαινε κάτω ο κόσμο για να πείσει την κυβέρνηση να μην φέρει μέτρα λιτότητα. Φανταστείτε να μην κατέβαινε, τι ακριβώ θα είχε συμβεί. Έχει χαθεί και ο Βαρουφάκη. Είναι ένα κομβικό θέμα αυτό στην όλη ιστορία και πολύ ανησυχούμε. Είμαστε στον πόλεμο. Σκεφτόμαστε μόνο το πώ θα γανθούμε. Θα... Θα... Θα... Θα... Θα όπως πρέπει να εργανηθούμε, όπως έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο που μας έστειλε το να εργανηθούμε, για ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα. Με υποσκευή τον κόσμο που μα έστειλε στο πόλεμο να δούμε. η ελπίδα φίλε και φίλοι δεν έρχεται. έρχεται. Κακό είχαμε ένα ραντεβού και μα αυτήν το προηγούμενο ραντεβού ήταν με την ιστορία από πολλά χρόνια. Πριν δεκαετία του 80 δεν ήρθε ούτε τότε, η ελπίδα τώρα δεν έρχεται όπως λέει ο αρμόδιος, κάτι παραπάνω θα ξέρει, ήταν το ότι υπερμάχο για ευνόητους λόγους εδώ που έχουμε έρθει. Έχει αξία πάντα σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιες μέρες να δούμε ποιος χαίρεται και από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Άλλωστε έχουμε και εμπειρία, τα πέντε προηγούμενα χρόνια ξέρουμε πολύ καλά στο πρώτο μνημόνιο στο Μεσοπρόθεσμο, στο δεύτερο μνημόνιο ποιος ακριβώς χειρότανε και πως δεν το έκρυβε. Έτσι λοιπόν, η Όλγα τρέμει χτες, ήταν χαρούμενη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φως για συμφωνία με τους Δανιστές φάνηκε επιτέλους σήμερα στις Βρυξέλλες μετά την αντιπρόταση που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση τις πρώτες πρωινές ώρες με επιπλέον φορολογικά μέτρα αλλά και κατάργηση των προώρων συντάξεων. Φως για συμφωνία με τους δανειστές φάνηκε επιτέλους σήμερα στις Βρυξέλλες. Όπως στη ζωή δεν υπάρχει ολίγων έγκυος, δεν υπάρχει και ολίγων μνημόνιο. Αλήθειε είναι αυτέ. Επιτέλου, όπω λέει και η Όλγα, ήρθε η συμφωνία για να χαρούμε όλοι εμεί και να προχωρήσει η χώρα στην ανάπτυξη, αυτά τα γνωστά, έτσι ακριβώ όπω είχαμε χαρεί και στι προηγούμενε καταστάσει. Ο Αλέξη Τσίπρας βγή, βγήκε, βγήκε χτε από την σύνοδο με τη λήξη τη Συνόδου, έκανε δηλώσει, έφυγε αμέσω και έτσι λοιπόν άρχισε και αυτό ω Πρωθυπουργό να αποφεύγει τι ερωτήσει, να τρέχει για να αποφύγει τι ερωτήσει των δημοσιογράφων. Σήμερα καταθέσαμε την πρότασή μας στους θεσμούς Μια πρόταση με ισοδύναμα μέτρα Που έχει όμως ως βασικό κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη Για πρώτη φορά τα βάρη πηγαίνουν ε, στους μισοτούς και στους συνταξιούχου. Πηγαίνουν στους μισθωτού και στους συνταξιούχου. <Τι> είχα ανοίξαμε <Τι> Δεν προστατεύουμε τις συντάξεις και τους μισθούς, δεν προστατεύουμε τη μέση οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια και για πρώτη φορά καλούνται να επομιστούν βάρη προκειμένου να μπορέσουμε να φύγουμε οριστικά από αυτή την κρίση. Αλήθεια. και άλλε αλήθειε από τον Πρωθυπουργό. Δεν προστατεύουμε τη λαϊκή οικογένεια. Άλλωστε, ο ΦΠΑ έτσι όπω θα αναπροσαρμοστεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και αν ψηφιστεί από τη Βουλή, πάντα εννοείται αυτό, είναι 680 εκατομμύρια από τώρα μέχρι το Δεκέμβρη. Στου επόμενου 6 μήνες από 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει, έχουμε 5 μήνες. Έχουμε ε, 680 εκατομμύρια. Αυτά θα τα πληρώσει η λαϊκή οικογένεια, ο μισθωτό, ο άνεργο. Ο συνταξιούχο, όλοι περιπτώσεις που πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τι αναπροσαρμογέ, τι μεταρρυθμίσει, για να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με γρήφου, ηγερώντησα. Ο κ. Τσίπρα δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα, δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό που είναι τυποποιημένο. Για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα, το λέω αυτό. Κάποια όμορφη κοπέλα, το αγόρι, το ξανθό. Φουμαρό. Λαυράδι φουρτούρα, ει το πήρε στο βυθό. Για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Ξέρει να μαγειρεύει κιόλας και έκανε το πολιτικό τη σχόλιο Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι θέλει να πει η ποιήτρια Δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι Αν εσείς καταλαβαίνετε κάτι στο γνωστό νούμερο Που απαντάει το γνωστό νούμερο 2.11 είναι το πρώτο νούμερο 208.200 το άλλο νούμερο ξέρετε ποιο Είναι ήταν στο Μαξίμου λίγο πριν Έκανε τελετές υποδοχής Ως Τσολιάς στον λαϊκό ηγέτη Πρωθυπουργό μας Αλέξη Τσίπρα, αυτά θα τα βρούμε, θα τα δούμε και θα τα βρούμε βεβαίως το βράδυ στις 1030 20 από τον Άλφα τη τηλεοπτική Έλληνο Φρένια Αλέξης Τσίπρας από τις, ε, τον παλιό καλό καιρό. Δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε κανέναν ισχυρό ντόπιο ή ξένο. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω... Διότι εμεί είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Διότι η δική μα ρίζα είναι στου μεγάλου αγώνε και στι παραδόσει θυσία του λαού μα. Και η πάρκα γύρισε μόνη δίχω μέσα τον ψαθά. Πάθια νύχτα, δίχω τη μόνη από τα βαθιά νερά. Εμεί δεν θα κάνουμε πίσω. Διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Με φάνη, κάποια και στο λιμάνι η, η Αυτή είναι η διαφορά μα. Αυτό ακριβώς, Αυτή είναι η διαφορά μα. Είμαστε από άλλο ανέκδοτο ή είμαστε ανέκδοτο. Διαλέγετε και παίρνετε. Του καταφέραμε, του τουμπάραμε. Πέντε μήνε του είχαμε ζαλίσει. Τελικά θα κάνουν αυτό που εμεί θέλουμε. Θα δώσουμε στο δικό μα πια μνημόνιο, στο κατά δικό μα μνημόνιο. Δεν μα το επέβαλαν οι άλλοι. Μόνοι μα εμεί πήγαμε με 8 δι, στριμωγμένοι όλοι, δεν ήξεραν τι να πούνε. Πήραμε και τη διασφάλιση για το χρέο, δεν ξέρω ποια είναι τα 5 αλλά αν βάλετε 5 τα έχουμε κερδίσει και τα 5 αν βάλετε 10 έχουμε κερδίσει και τα 10 και κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι το ανέλησε και ο Γιάννης Μπαλάφας το πρωί. Λοιπόν, λοιπόν, επίσης, επίσης. Επειδή είπατε για τα χρήματα, όπου θα τα πάρουμε. Ναι. Θα τα πάρουμε. Ναι. Από ναι. τα χρήματα που μα χρωστάνε. Πρώτα από τον Αύγουστο του 2014. Ναι. Ναι, το αν δεν κάνω λάθο, 7,2 δι. 7,2 είναι Από, εκεί, από εκεί θα πληρωθούν υποχρεώσει που υπάρχουν από το διάστημα. Υποχρεώσεις που όλου αυτού του μήνε θα ξεπληρώνουμε χωρί να έχουμε πάρει δηλαδή, ούτε φτιάχνετε ευρώ. Φτιάχνετε καινούργιο πρόγραμμα για να πάρουμε τα παλιά λεφτά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τι σημασία τώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σχηματοποιημένο. Εμεί φτιάχνουμε μια συμφωνία. Μια συμφωνία, μια συμφωνία Ξεκινώντας φυσικά ότι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσει μας Αλλά ταυτόχρονα ξεκινώντας Ότι το Γενάρη του 2015 Υπήρξε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα Τάξε. Την οποία καθυστερημένα έστω Οι δανειστές τη λαμβάνουν σε ένα βαθμό υπόψη τους Σχηματοποιη Όπως είπες δεν δε το ολοκλήρωσε Είναι δύσκολη η εποχή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη πιο δύσκολη εποχή να είσαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη δυσκολότερη να ελπίζεις και να πιστεύεις ότι έτσι απλά με μια διαπραγμάτευση εκεί με αυτούς μπορούν να λυθούν προβλήματα. Όπω καταλαβαίνετε, μέσα σε πέντε χρόνια, ανεξαρτήτω κυβερνήσεων, χρωμάτων, απόψεων που μπορεί να έχει κάποιο, άλλο ένα πρωθυπουργό πήγε εκεί με πολύ υψηλέ προσδοκίε και φέρνει φόρου, φόρου και άλλου φόρου. Σε μια Ελλάδα που έχει τόσους πολλού φόρου έτσι και αλλιώ, που δεν καταφέρνει κανεί να του πληρώσει, έρχονται άλλα 8 δι στην καλύτερη περίπτωση. Όλο αυτό το λε και αδιέξοδο, αν και οι λέξει πια έχουν χάσει κάθε νόημα. Α μείνουμε όμω στα σκληρά καρύδια. Α μην έχουν αυταπάτε η συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης που τις τελευταίες μέρες απλώνουν πάλι το χέρι τους πάνω από την χώρα και πάνω από τη δημοκρατία τους απαντούμε λοιπόν εμείς είμαστε σκληρά καρύβια <Κι> εμείς είμαστε σκληρά καρύβια και η μάρκα κύρισε μόνη τύχως μέσα των ψαράν και τους συμβουλεύουμε μην προσπαθούν ούτε να μας εκβιάσουν ούτε να μας φοβήσουν κούνια που τους κούναγε αυτό ακριβώς τις τραπάτσου έχουν πάθει ξένοι δανειστές τους βλέπαμε χθε, φαντάζομαι και εσείς ή και σήμερα θα τους παρακολουθήσετε, και τις επόμενες μέρες τέτοια ήταν έχει να την πάθει η Ευρώπη από το δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο Και μέσα σε όλα αυτά τα νέα μέτρα, μην ξεχνάμε και τα παλιά, γιατί διατηρούνται όλα τα μέτρα που έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος η Ταναπήρων Δή. Ξέρω ότι τα χρωστάμε όλοι με διάφορου τρόπου. Σε αυτά θα προσθέσετε και τα μέτρα Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο που είναι και τη αριστερά. Εδώ είναι η 208 2.11.208.200. Για πανηγύρια, χορού, νταούλια, ζουρνάδε στον Αποστόλιο. Όποιο θέλει να στείλει SMS, θα γράψει ρεαλ και νότο μνημά του. Χαρά πάντα και υπερηφάνεια. Θα το στείλετε στο 54-100. Και όποιος θέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση να γράψει περίπου τα ίδια, η διεύθυνση είναι στο παπα Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τον ολίγο έγκυο πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Υπάρχουν άραγε υπογραφές εξωτερικού και υπογραφές εσωτερικού. Γιατί δεν θέλουν καθαρές κουβέντες, καθαρές καθαρέ καθαρές λύσεις, υπογραφέ όπως στη ζωή δεν υπάρχει ο ολίγον έγκυος δεν υπάρχει και ολίγον μνημόνιο. Είναι αναγκαία αυτά τα μέτρα για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο.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 Να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίε και κύριοι της αντιπολίτευσης Συζητάμε νέο μνημόνιο Κάνε μια νέα αρχή Με την αριστερά, η αλλαγή δεν είναι σύντομα Θα αλλάξει η ζωή μας Πρώτη φορά αριστερά ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα προχωράει Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα δεν έρχεται. Με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Αυτό ένα μοντάριστο. Όπως ακριβώς το είπε, το είχε πει πριν τις εκλογές και νομίζω ισχύει και τώρα ή με την αριστερά ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Και βγαίνει η Μέρκελ και λέει τι καλά τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε, έχουμε μια βάση για να συμφωνήσουμε για τα περαιτέρω. Οπότε κά κάτι δεν πάει καλά με το... Διαζευτικό. Η αμοιβαία υποφελή λύση αυτή είναι όπω ακριβώ κατατέθηκε. Υπάρχει και σε γραπτό κείμενο, κυκλοφορεί παντού. Μπορείτε να την δείτε. Εμεί κάναμε υποχωρήσεις πάρα πολλέ από τα 0 δι. Γιατί έτσι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε στα 8 δι. Οι Ευρωπαίοι, πού ακριβώ έκαναν πίσω, σε τι έχουν κάνει πίσω. Έχει καταλάβει κάποιο να μα εξηγήσει και σε εμά τι υποχώρηση έκαναν και πώ επωφελούμαστε εμεί από τη δική του. Άρνηση να κάνουν την οποιαδήποτε υποχώρηση. Στο 211-200-200 βάλτε και αυτόν τον προβληματισμό, απαντήστε και σε αυτήν την ερώτηση. 47 σελίδε, 5 σελίδε, δεν έχει σημασία πια το, ο αριθμό και η αρρύθμιση των σελίδων. Σημασία έχει τι ακριβώ περιλαμβάνεται μέσα. Αυτό που δεν θα διαβάσει κανεί μέσα σε αυτέ τι σελίδε είναι αυτό που επεσήμανε ο Αλέξη Τσίπρας στο παρελθόν. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το λέει ο φίλο μου ο Γκρέγκορ, γιατί λέει συνέχεια για του.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 Κατ' έτος, μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή like που like μόνο οι μετανάστες με την πράσινη κάρτα που παίρνουν στην Ελλάδα πληρώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι πλειοκτήτε έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Οι Έλληνες πλειοκτήτε δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατ' έτος, μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Άντε λοιπόν, να πάμε να ψάξουμε στις σελίδες της συμφωνίας, προς ψήφισης συμφωνίας που ακριβώς συμπεριλαμβάνονται αυτές οι διατάξεις για τα αληθινά που έλεγε κάποτε ο Αλέξης Τσίπρα σχετικά με τους πλειοκτήτες και εφοπλιστές. Να είναι καλά αυτό το ψηλό το χλωμό το παιδί. Έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 47%. Την έχει παντώσει η Νέα Δημοκρατία. Μα δεν ξεκουπιστεί να φύγει από εκεί. Να μην ξεκουπιστεί Αλλά να φύγει, αμέναι κα... έτσι. Τι θέλει, να είναι αρχηγό στα 5%. Να κάνει κόμμα 5% σαν το χοντρό που έφυγε. Ούτε ο Βενιζέλο δεν το ανέχεται αυτό. Ναι. Μην φύγει, παιδί μου, τον θέλουμε. Ναι. Τι θα έχουμε ναι. να λέμε. Ναι. Γιατί ψιλολελέγγω την τώρα θα λέμε μετά, βαρετό. Γιατί τώρα το έχουμε πει όλα. Τι άλλο να πούμε. Παλιο... Βαριένα πια. Παλιό το να βλέπουμε. Μην είσαι αντιβροπαϊκό. Αντιευρωπαϊστής μόνο να είσαι, αντιευρωπαϊστής μην είσαι. Ε, όχι, δεν είμαι αντιευρωπαϊστής. Εντάκ, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Από Ευρώπη είναι ελληνική λέξη, μας την έχουν δανειστεί, μας χρωστάνε πάρα πολλά, για μόνο και μόνο για, το... για την ονομασία. Έλα να είσαι καλά. Λοιπόν, ε, και εσύ να είσαι καλά. Εσύ, Ελά, εσύ να είσαι καλά, πιο πολύ. Εσύ, εσύ. Εσύ. Εσύ. Εσύ, εσύ. εσύ. κλεί <Τι> Δεν είναι σωστή οι ειδήσει που λένε ότι οι λέει οι κυβερνήτε από αυτού που σα ξέρουν. Είναι οι λεγόμενοι κυβερνότητε από τα λίτε. Αυτή μα αξίζουν. <laughs> Όταν εγώ για να κάνω τη δουλειά μου κάθε μέρα να κάνω τι απαταιωνιέ και για να καλαφιά τον πελάτη μου του λέγοντα πέντε ψέματα και. Να το θέλει να θα... κάνουμε φιλόγιο. Γι' αυτό. Θα ήθελε. Θα κάνουμε και όλοι αυτοί που κυβερνάμε εμά, τόσα χρόνια. <laughs> τι δουλειά <laughs> κάνει. Εγώ πουλάω μετά. Oh, <laughs> Μη γίνει σεισμό από καναματικά, σαν και σένα θα πάμε. <laughs> <laughs> θα πέσουν χάρη. τα σπίτια σαν χαρτόκουλε. Αν πέσει σπίτι από αυτά που χωρώ εγώ. Θα είμαι ο πρώτο που θα κρεμαστώ δημόσια μόνο μου. Θα δεν δημόσια... θα το κάνει για να με σε κρεμάσουμε εμεί να προλάβουμε. Δεν mm. ξέρω. Κατάλαβε αγόρι μου. Εγώ θα το κάνω και το λέω με τα λόγω γνώση. Mm. Γιατί ξέρω ότι πουλάω. Γι' αυτό δεν θα επιβιώσει η δικιά μου η επιχείρηση και αυτή τη στιγμή επιβιώνουν οι αριτζίδε που έχουν μπει στο τομέα το δικό μου. Εγώ τηλεφώνω απορρέθμινο και δεν κολλάω να πω και το όνομα. Αλλά τέλο πάντων, όσοι με ακούσουν θα γνωρίζουν την φωνή μου. Επιβιώνουν η φελοί. Η πρέβελη κάτω ξανάρθισε, είχε πάρει μια φορτιά θυμάμαι. Την δια ερώτηση μου έκανε και πέρσι. <laughs> Άρα και οι φίλοις. Οι φίνιγες, όπως έκανε και ο Παλαδόπλους που από τις στάχτες τους. Αυτό κάνουν στην πραγματικότητα. Αν και ο φασιστάκος α, ο Χουτικός. ο φασιστάκος εγώ, που... εγώ δεν το το Δεν τροπεί πρέπει Όνειδο είναι. Την άλλη φορά που θα έρθεις κάτω θα σε Έλα να σε πόσει μια άλλη παραλία. Είχα πάει και σε άλλη μια όπω λέει την Όχι, Αγιώκαμπο. Ναι, Αγιώκαμπο είναι πάλι η εράπετρα προ τα γη. Ο, Ο Αγιώκαμπο. Όλο εκεί πα. Όλο εκεί πάω και δεν ξέρω πώ το λένε. Έχω πιει τόσα στην Κρήτη που δεν καταλαβαίνω πού με πάνε. Γεια σας κύριε Αποστόλη. Την ιστορία με τον κύριο Βαγγέλη πρέπει να έχεις καταλάβει από πού έχει γίνει, ε. Από πού? Από τον Άγιο Πειραιός. Δεν τον άφησε να κάνει αγρυπνία. Όχο, oh, όχο. Oh. Ενώ ο άνθιμος τα είδες. Ακόμα άγριο το λέμε άγριο. Εμένα το άγριος πυραιός. Ο άγριος πυραιός. Άγριος πυραιός. Ναι. Δεν ά... σου κάνω τον άγριο. Α, χαμάρτισα. <laughs> άγριος τώρα γιατί ξέρεις υπάρχει και μια φιλία με τους ε, άλλους τους άγριους. Τους χρησαυγίτες και ξέρεις τώρα το άγιος δεν κολλάει πολύ. Περιμένουμε από το τζίπρα. Τι περιμένουμε. Να πυρίσει τα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 Όχι. Γιατί? Τον κακό του στον καιρό. Δεν θα εξάγουμε ροβάκινα μετά. Το λέω και το εννοώ. Είδα πολλά, γνώρισα πολλά, δεν μπορώ να του ανεχθώ άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ. Κοιτά, πάτε να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και σερβιέτε δεν θα έρχονται καλέ, να ξέρει. Θα είναι ντόπιε. Πήγανε στο Σύνταγμα τώρα δύο μέρε, όχι μερικοί, αρκετοί άνθρωποι, να πούνε ότι θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Όχι καλά, οι άνθρωποι πήγαν την προηγούμενη μέρα. Σύνθησαν. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα δεν έρχεται. Κόρα τι πάθαμε. Γιατί περιμέναμε τόσο πολύ. Ε, Μήνυμα Κροάτι, σωτήρη φαρμάκη έτσι υπογράφει. Καλύτερα 10 μνημόνια με Τσίπρα παρά να έχω κυβερνώντε του εθνικού προδότες Σαμαρά και Βενιζέλο. Σταματάτε του ζουρνάδες Ρέλα Μόγια. Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Ανήκετε στο χρονοτούλαπο τη ιστορία. Με την ευκαιρία, το χρονοτούλαπο κάνει σήμερα συγκέντρωση στι 6 το απόγευμα. Το πάμε στην Ομόνια. Όποιος θέλει, για τα γνωστά, μην ψάχνετε γιατί και διότι έρχεται ένα νέο μνημόνιο, είναι λογικό να προκαλεί αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. έξι ώρα, ώρα λοιπόν στην Ομόνια, το πάμε, συμφωνεί προφανώς εδώ ακροατή με την άποψη του Υπουργού Βούτζι που βλέπει τη συμφωνία ως καλή. Έγινε ένα πολύ σοβαρό βήμα, το οποίο ελπίζουμε να ολοκληρωθεί ε, σύμφωνα με τις προτάσεις της ελληνική κυβέρνηση να μην έχουμε αρνητικές εκπλήξεις. Ε, είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός ως προς αυτό, αλλά έγινε ένα σοβαρό βήμα για μια καλή συμφωνία. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Για μια καλή συμφωνία που στην εφαρμογή της μπορεί να γίνει και καλύτερη. Αυτό. Η εφαρμογή πάντα είναι καλύτερη από την αρχική εκτίμηση. Αυτά τα λέει ο κύριο Βούτση, γιατί ο κύριο Μιχελογεννάκη τα χαρακτηρίζει όλα αυτά εγκλήματα. Οι αιμοδιψή, οι αθνοκτόνοι και οι κοινωνικά γενοκτόνοι, χθε έβγαλαν τα εξή πράγματα. Πρώτα πρώτα, οι εισφορέ, τόσο οι εργατικέ, οι εργοδοτικέ, πιάνουν σίγουρα την κύρια και την επικορική. Το ίδιο συμβαίνει και με την εισφορά υπερεοπή. Η έκτακτη εισφορά λεγγύνης επίσης, το όριο το αφορολόγητο 12 χιλιάρικα και ο που μείνανε επίσης. Το 23% στο επεξεργασμένο που είναι βασικό. Καθώς και ο τριπλό φόρος της μετακινήτης από το το λεωφορείο μέχρι οποιονδήποτε επίσης. Όπως και η φορολόγηση του 26% το 29% και η έκτακτη φορά του 12% 500.000 και όχι τα 5 εκατομμύρια που λέγαμε στην αρχή είναι εντύπηματα. Έτσι απλά και έτσι ωραία σύμφωνα πάντα με τον Μιχαιολογιαννάκη Βεβαίω υπάρχει και ο Αλέξο Μητρόπουλος που έχει τα ζητήματά του. Όταν η αριστερά στα 150 χρόνια λειτουργία της έρχεται να εφαρμόσει ένα ακραίο αντικοινωνικό πρόγραμμα το οποίο Τη μεταφέρθηκε, μεταφέρθηκε και δεν μπόρεσε συζητώντα με ακραίου δανειστέ να απαλλαγεί είναι ένα ζήτημα. Για οντότητε, για αγωνιστέ, για προσωπικότητε, για οτινάνε. Κάτσε να δούμε. Θα είναι ζήτημα να έρθει στη Βουλή να δούμε ποιο θα ψηφίσει, ποιο δεν θα ψηφίσει, πώ θα το αιτιολογήσει, πόσε κότε θα υπάρχουν, πόσα μπε σε όλα θα ακούσουμε. Και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Και σήμερα. Θα σωθούμε, ναι. Αποσωθήκαμε πια. Κουράστηκα. Τόσο σώσιμο ούτε ο Σαμάρα και ο Γιώργο μαζί δεν μα είχαν κάνει. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αριστερό σώσιμο όμω αυτή τη φορά. Γιατί του Γιώργου δεν ήταν δεξιό. Και του Γιώργου ήταν αριστερό. αριστερό. Άρα. Άρα Έχουμε ξαναζήσει σώσιμο αριστερό. Μπορεί να το πει και αυτό. το Μπορεί να το πει, πότε... το, το αριστερό γενικώ να μην πουληξιμοποιούμε γιατί εκφυλίστηκε και αυτό. Σαν όρο, σαν έννοια. Για πε. Μέχρι... Μέχρι πότε θα είναι αυτό το σώσιμο. Μέχρι να το καταλάβουμε, να αποσωθούμε, παιδί μου. Ε, θέλω να πω θα πάμε σε μια συμφωνία. Σε... Θα πάμε σε μια πάση θυσία, α το πούμε έτσι. Μετά θα έχουμε πάλι τι Και 4 χρόνια θα πάει έτσι, όχι, παιδί μου. Μετά θα αρχίσει η ανάπτυξη, θα έρθει το 751 κατόύτερο. Yeah. Θα αρχίσει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, θα καλυφθεί από δεύτερο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη στη 1η Σεπτέμβριο. Θα καταργηθεί ο ένφια. Τέτοια, τέτοια, τέτοια, τέτοια πράγματα. Τέτοια. Έπιασε πάντω, έπιασε αυτό η έξω από το ευρώ έχει πιάσει πολύ στον κόσμο να ξέρει. Αυτά τα διλήμματα το έξω από το ευρώ πά η θυσία. Ε? Mm -hmm. Το πάση θυσία έχει πιάσει πάει πολύ καλά. Λε και υπήρχε να βγει από το ευρώ. Απλά σημασία έχει να κουστεί το πάση θυσία. το, το πάση θυσία. Δεν θα βγούμε από το ευρώ Σου λένε οι άλλοι Το ξέρουμε ότι θα βγείτε από το ευρώ Ούτε θα σας βγάζαμε Ούτε μπορείτε και να βγείτε και το ακούστε Ακούστηκε τέλος Οπότε δώσαμε και τις εγγύσεις μας την νέα κυβέρνηση να είναι καλά Φιλιά σας κολομέρια Άντε γεια Και μια ερώτηση προσωπική: Με το Δημητράκη έχει γίνει φίλο. Ποιον από όλου? Ο Δημητράκη, ένα είναι ο Δημητράκη. Έχω πολλού Δημητράκηδε φίλου. Πρώτα απ' όλα το φων. Το πατριάρχη τη ΣΑΕΚ, το Δημητράκη, έχει γίνει φίλο. Το, το μίλησαν ήδη. Ναι, ναι, ναι. Ο Βόρτσικ είπε το κολλήτι Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει το νούμερο του Τζόκερ κάθε Πέμπτη. Αχ, <laughs> χάρα. Μου λέει ο κερατά στα πέντε, δεν μου λέει το Τζόκερ, μου λέει όχι, να έχει και μία στι 20 σχολεία.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 Να αναφέρεται σε αυτό που έλεγε. Αυτά που έλεγα θα... εγώ τα είπα, τι να αναφερθώ. Τα είπα. Τέλοσε. Να παραδεχθεί ότι σε λεβεντομα γιατί χαργεντίζε και από πάνω. Δηλαδή χαγκελάσει. Το θεματάκι σου ένπαίζουμε. Το θεματάκι μου είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα σύμβολα. Ωραία. Γιατί στην μια κοινωνία του φάνηκε μου και να το πρόνει οδήθενε εισιτή τη θεωρία. Μπορεί όμω να τα χρησιμοποιεί ένα εκπρόσωπο του Θεού για να σα μαζεύει τα λεφτά. εκεί Εκείνη οκ. Okay. Γιατί το πηγαίνει στα λεφτά τη φάση και όχι. Στην... Τι θε να πω, για το χρυσό, για τι εκτάσει, τι θε να πω.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 Πιο απλό δηλαδή από αυτό. Σωστό, σωστό. <εκοίως> το το κέρδο, α πούμε. Πιάνει μια περίσταση. Είναι προσοδοφόρα, δεν λέω. Τα σύμβολα <εκοίως> αυτά είναι προσωδοφόρα. Δηλαδή, αν δει <εκοίως> τη μαζέψει η Εκκλησία, <εκοίως> δεν είναι όταν, λίγο. Α όταν... όταν... <εκοίως> πει, δε, δεν καταλαβαίνει, μου φαίνεται. Δεν καταλαβαίνει. Απλά μιλά για να πει κάτι. Εγώ σου εξηγώ τόση ώρα κάτι και συνεχίζω. Ενώ συνήθω μιλάμε, α πούμε, για να μην πούμε κάτι. Πώ πρέπει να μιλάμε. Α μιλήσουμε με παραβολέ. Μ' αρέσει καλύτερα. Και να σου πω, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μίλα μου βρώμη τα παραβολικά. Μπορεί να μιλά τώρα για να λε ό,τι λε, αλλά από μέσα σου κατάλαβε τι θέλω να πω. μέσα μου Νομίζω εγώ το περνάω εύκολα. Καρά φυλαράκι να, άνθρω, φιλαράκι, άνθρω, να άνθρω, σε άνθρω. καλά. Πρόσκομε. Ο κυριάκο ο Μητσοτάκι, ο αδελφό μου. Δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα. Δεν θα πάψει να αγοράζει που μαρό που είναι τυποποιημένο για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Το λέω αυτό. Το πουμαρό θα παίρνει πουμαρό. Ή τώρα, εδώ, τώρα μιλάει για τον Κυριάκο, νωρίτερα έχει μιλήσει για τον Τσίπρα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί για όλου και για όλα. Είναι από το μεθύσι τη χαρά, λόγω τη συμφωνία του και του τελικού αποτελέσματο ότι μένουμε στην Ευρώπη. Του χορέψαμε του δανειστέ για τα καλά. Χορεύουν από χθε, από τη χαρά του βεβαίω, με τα νταούλια και του ρουνάδε που βαράμε. Θα ακούσουμε και λίγο αλέξη τώρα εδώ στο τέλο, μετά το λαό, στα τελειώματα του λαού. Για τον την Ευρώπη και τη λύση που πρέπει να δοθεί και που δίδεται με αυτόν τον τρόπο μέσα στο κοινό μας σπίτι. Το βράδυ έχουμε τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια, 10.30-11.20, με τσολιά στα ανάκτορα και μπαλούρδο να πανηγυρίζει και αυτός, λογικό είναι. Λαός, όπως τον είπαμε και αμέσω μετά μαγκαζίνομαι Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Άκουσες σήμερα το Φίλι που είχε μια αντιπαράθεση με τον Άδωνη στην εκπομπή του Χατζενικολάου. Δεν τον άκουσα, αλλά όποτε ακούω το Φίλι σκέφτομαι yeah. Φίλι, nothing, nothing more than φίλι. Αυτό εδώ τι κάνει, συναγωνίζεται σε αθλειότητα τον άδωνι. Ναι, αλλά τα πάει πολύ καλά. Το λε Γκέμπελ. Όχι. Αν πούμε Γκέμπελ στο φίλο, τον Άδωνη θα το πούμε. Δεν θα το πούμε λε μνημόνιο, θα το πούμε αναγκαστικά μέτρα. Που μα φόρτωσαν οι προηγούμενοι. Είναι ωραία, είναι η δημιουργική ασάφεια, θα... βολεύει. Είναι αυτέ οι, αλλα... οι αλλαγμένε συλλέξει. Πιάνουν στον μέσα. κόσμο παρόλα αυτά, να ξέρεισαι, μην παρεξενεύεσαι. Πιάνουν αυτά. Μέσα στα αναγκαστικά μέτρα θα είναι οι νέε αυτοκτονίε και οι νέοι θάνατοι. Ή μήπω θα είναι μέσα στα αναγκαστικά μέτρα και η άρση των 58 φοροαπαλλαγών στου φίλου μα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 Τι δόξε είναι αυτέ που ζει το Σύνταγμα τι τελευταίε μέρε, πιένε λαϊκών κινητοποιήσεων επαναστατική έξαρση. Κοίτα στο τι... Σύνταγμα δεν μπορούμε να πάμε με αυτού <Τι> μαλλιάκι που μπλέξαμε. Λε, Αν σκεφτεί <Τι>... πια έχουνε πατήσει πια ε... στο Σύνταγμα, δεν θα θε να διαδηλώσει εκεί. <Τι>... Πάμε στην κλαθμόνο σχεδόν, και κλαμ θα έρθει και είναι και ιστορική σημασία. Έλατε κάπω έτσι. Ε, Αποστολή μου φάνηκε χθε ότι πήρε το μάτι μου ένα πανό που έγραφε Ανταρσία. Τι ζητούσαν αυτοί να μείνουμε στο ευρώ με τι 47 σελίδε του Σιριζά. Όχι καλέ, να του δει κάμερα, γι' αυτό κάτσα να πίσω. Καλό κι αυτό. Τηλεφωνώ για να υπολογιστή. Μου έδωσε ο Αλέξανδρο Βαλέτσο τηλέφωνο. Α, ναι, ναι. Τον πλη... Να σα πω λίγο τι συμβαίνει. Πείτε μου λίγο τι συμβαίνει. Βασικά, εγώ και πολύ καιρό με πετάει από το ίντερνετ. Δηλαδή, σε όποιο όπου και να συνδεθώ, σε οποιοδήποτε σύνδεση, σε διάφορου που έχω προσπαθήσει, εκεί που δουλεύει, ξαφνικά απλά με πετάει. Δείχνει περιορισμένο ή τίποτα. Ό, είστε, πεταμένοι. είστε πεταμένοι από το ίντερνετ, δηλαδή. Χωρί να μου δείχνει απαραίτητα ότι δεν είμαι συνδεδεμένη. Δηλαδή, γράφει σύνδεση. Συνδεδεμένο, αλλά δεν λειτουργεί. Μήπω έχετε παχύνει. Ορίστε. Μήπω έχετε παχίνι, γιατί αν δει στο ίντερνετ την κομμενάκια έχει, βέβαια σε πετάει έξω. Καλά, κατάλαβα. Ναι, καλέ. Μήπω έχει πάρει κανένα πατσοκύλι, έχει εκεί στα πλαϊνά τα χερούλια του έρωτα και γι' αυτό. Γιατί αν δει τι παίζει μέσα στο ίντερνετ, κι εγώ θα σε πετάω. Με ακού. Καλέ. Γιατί. <ΣΣΣ> ναι, ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Περιμένω, τι περιμένω. 30 και μετά να έρθετε. Ναι, μισό λεπτό. Καλά που πει. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι σα ακούω. Καλή Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο είναι. Ποιο είναι, καλέ ή πήρε τηλέφωνο. Εσεί, ο Αποστολή. Ναι. Κι εγώ είμαι η Μαρία. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Μαράκι. Λοιπόν, άκου να σου πω, Βρε Αποστολή, τώρα κάτι γιατί παρακολουθούσα την εκπομπή σα που λέγατε για τους του συμβασιούχου του ΟΑΕ. Του Όχι, δεν Όχι, δεν θα πω. Όχι, δεν θα πω. Άκου αντικειμενικά τώρα. Εγώ δούλευα στον ΟΑΕ. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, του είχε προσλάβει.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 Λέγαμε ότι παιδιά είναι δύσκολο να αλλάξει η σύμβασή σα και να γίνεται από σύμβαση έργου να γίνεται σύμβαση αορίστου. Κοροϊδεύανε, είχαν τη μύτη ψηλά, δεν δουλεύαν καθόλου και τώρα ζητάνε από το ΣΥΡΙΖΑ να του μονιμοποιήσει. Εσύ τώρα το θεωρεί δίκαιο αυτό? Όχι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Λοιπόν, τώρα και... δεν πα καλά εσύ. Εντάξει, πού με είδε, Μωρή. Μπορέσα να είχα δει στην εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από το πρόσωπο σου πώ είναι. Γιατί δεν έχει βγει ποτέ σε μια εκπομπή να σε δούμε βράδυ. Τι να βγω, παιδί μου, να κάνω και σε ποια εκπομπή να βγω. Ο Σπύρο ο Παπαδόπου που ο Αίσυχτε, τα Εγώ πίστευα ότι θα βγει την τελευταία εκπομπή στο λάκι. αλλά δεν βγήκε. Πού Lucky μου έχει κάνει αφαίρεμα. Ούτε Lucky μου έχει κάνει αφαίρεμα, όπω το Lucky. Ελά είσαι με την ψυχή. Άντε να σε γνωρίσω, αλλά φυλάκια από το. Η κοινωνία με ξέχασε. Δεν είμαι χαζό να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελο